1. Και ήκουσα μεγάλην φωνήν από το ουράνιον κατοικητήριον του Θεού, η οποία έλεγαν στους τους επτά αγγέλους, «Πηγαίνετε και χύσατε έξω επί της γης τις επτά φιάλες του θυμού του Θεού». 2. Και ο πρώτος άγγελος και έχισεν εις την γη την φιάλη του, και όπως έγινε ενάλλωτε εις την έκτην πληγή της Αιγύπτου και έπειτα εις το πρώτον σάλπισμα του αγγέλου, έτσι έγινε και τώρα πληγή κακή και γεμάτη πόνο στου ανθρώπου που είχαν το χάραγμα και τη σφραγίδα του θηρίου και προσκύνουν την εικόνα του. Όχι μόνον πόνη φυσική από πληγά και έλκυση σωματικά, αλλά και πόνη ηθική από το ανήσυχον των το οποίο συνταράσσεται βιαίω από πάθια μαρτολά. 3. Και ο δεύτερο άγγελο άδειασε τη φιάλλη του στην θάλασσα και μετεβλήθη η θάλασσα εις αίμα σαν ανθρώπου σκοτωμένου, και κάθε ζωή που ζει μέσα στην θάλασσα να πέθανε. 4. Και ο τρίτος άγγελος άδεισε τη φιάλην του εις ποταμούς και εις τα σπηγάς των νερών, και έγινε το νερό του αίμα. 5. Και ήκουσα τον άγγελο που επιστατεί στα νερά να λέγει, δίκιος είσαι εσύ, ο όσιος, που δεν δημιουργήθησαι από κανένα». Άλλη υπάρχεις από τον εαυτό σου και που υπήρχες πάντοτε, διότι έκαμε στην δικαία αυτήν κρίσιν και τιμωρία. 6. Επειδή οι ασεβείς αυτοί έχισαν το αίμα των Αγίων και των Προφητών, τους έδωκε και εσύ να πίνουν αντί νερού αίμα. Είναι άξι της τιμωρίας αυτή, 7. Κι ήκουσα το θυσιαστήριο να λέγει «Ναι, Κύριο θεό ο Παντοκράτορ, ορθέ και δίκαιε είναι κρίσει και αποφάσεις και τιμωρία σου». 8. Και ο τέταρτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του επάνω στον ήλιον και όπως έγινε κατά το τέταρτον σάλπισμα έτσι και τώρα επετράπη στον ήλιο να ζεματίσει με φωτιά τους ανθρώπους. 9. Και ζεματίστησαν οι άνθρωποι με μεγάλων καύσωνα και ζέστην και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι το όνομα του Θεού που εξουσιάζει τα αυτάς και δεν μετενόησαν για να δοξάσουν Αυτόν. 10. Και ο πέμπτο άγγελο έχισε τη φιάλλην του επάνω στον θρόνο του θηρίου και έπεσε σκοτάδι πυκνών στην βασιλεία αυτού, και από τον πόνο που υπέφεραν οι άνθρωποι του Αντιχρήστου εμασούσαν τα γλώσσα των. 11. Και αντί να σοφρονιστούν, ευλασφήμισαν τον Θεό του ουρανού εξαιτία των πόνων και των πληγών από του οποίε υπέφεραν και δεν μετενόησαν, ώστε να απομακρυνθούν από τα πονηρά έργα των. 12. Και ο έκτο άγγελο άδειασε τη φιάλη του των μεγάλων ποταμών Εφράτην και ἐξεράθη το νερό του για να γίνει ελευθέρα η διάβαση του ποταμού αυτού και για να ανοίξει έτσι ο δρόμος των βασιλέων που από το μέρο της Ανατολής ήρχονται με τα στρατεύματά τους, να εισβάλλουν και να ερημώσουν την υγιήν. 13. Και είδα από τα στόματα της ψευδούς και πλαστογραφημένης και σατανική τριάδος δηλαδή από το στόμα του δράκοντος και από το στόμα του θηρίου και από το στόμα του ψευδοπροφήτου. Να βγαίνουν τρία κάθαρτα πνεύματα που λόγω της αειδούς ακαθαρσίας των και της ματεοδόξου και ραδιούργου πολυλογίας των ομοίαζαν προς βατράχους. Δεκατέσσερα. Δεν ήσαν όμως πραγματικοί βάτραχοι, διότι ήσαν δαιμονικά πνεύματα που έκαναν αγυρτικά θαύματα... Και τα δαιμόνια αυτά με τα θαύματά των ευγήκαν για να πέσουν στου τους βασιλείς όλες τις και με την πονηράν έμπνευση και επίδρασή τους να τους μαζεύσουν για τον πόλεμο που θα εγίνονται κατά την ημέραν εκείνη την μεγάλη, κατά την οποία ο Θεός ο πατοκράτορ θα εφανέλωνε εξαιρετικά την παρουσία και δύναμή του προς καταστροφή του Αντιχρίστου. 15. Ιδού, λέγει ο Κύριος, έρχομαι έξαφνα σαν κλέπτης. Μακάριος είναι εκείνος που αγρυπνή και με προσοχή και νύψη της ψυχής φυλάτει τα πνευματικά του ενδύματα και τη φωτεινή στολή της ψυχής του, για να μην πολιτεύεται και περιπατεί γυμνός από έργα ρετής και βλέπουν οι ενουρανείς άγγελοι και άγιοι την ασχημία της γυμνότητός του. 16. Και τα δαιμονικά πνεύματα εμάζευσαν του βασιλίσεις των τόπων που καλείται ευραϊστή αρμαγεδών. Και ο τόπος αυτός συμβολίζει τα φωνικά παιδεία των μαχών, των καταστρεπτικών πολέμων, όλων των για μέχρι της εποχής που θα γίνει και ο καταστρεπτικότερος εξόλων, ώστε θα προηγηθεί ο λίγων πρώτης οριστικής επικρατήσεως του Ευαγγελίου. 17. Και ο έβδομος άγγελος άδεισε τη φιάλη του στον αέρα και βγήκε από τον επουράνιο ναόν και από τον θρόνο του Θεού φωνή μεγάλη που έλεγε «Ετελείωσε». Συνετελέστη η Βουλή του Θεού που αποβλέπει την καταστροφή και των εξαφανισμών του Αντιχρίστου. 18. Και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και έγινε μεγάλος, όμοιος προς τον οποίο δεν έχει γίνει ποτέ αφού οι άνθρωποι ανεφάνησαν επί της γης τέτοιος καταστρεπτικός και τόσο μεγάλος σεισμός. Και συμβολίζουν αυτά την δραστική επέμβαση του Θεού που σαν άλλος κεραυνός και, και σεισμός θα πλήξει και θα σωριάσει σε ρήπια το κράτος του Αντιχρίστου. 19. Και από τον σεισμό η πόληση μεγάλη που αποτελεί το κέντρο της δυνάμεως και της δράσης του Αντιχρίστου εχωρίσει τις τρία μέρη και πόλει των εθνών έπεσαν. Και η νοητή Βαβυλών που τότε μένε ξεκονίζει από την Ρώμη, ύστερα δε και κάθε εποχή έχει την ηθική Βαβυλώνα τη, και ο λίγον πρώτη επικρατήσεω του Ευαγγελίου θα υπάρξει η κατεξοχήνα Μαρτολό Βαβυλών, εμμνημονεύτη ενώπιον του Θεού. Και την ενεθυμήθησαν δια να τη δώσουν το ποτήριον του Ίνου, το οποίο είναι δυνατόν και θυμωμένο από την οργήν του Θεού. 20. Και κάθε νησί χάθη και τα βουνά εξεφανίστησαν και δεν ευρέθησαν και συμβολίζει η εικόνα αυτή του ολέθρου την διαμέσου των αιώνων πτώσης και διάλυση των αντιθέων κρατών και του χειροτέρου εκ που θα προηγηθεί της οριστικής επικρατήσεως του Ευαγγελίου. 21. Και χάλαζα μεγάλη που κάθε κόκκος της είχε βάρος ενός ταλάντου, δηλαδή περί τα 3.4 κιλά, έπεσαν από τον ουρανόν επί των ανθρώπων. Και αντί να μετανοήσουν, ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών εξαιτίας της πληγή της χαλάζης, διότι η πληγή αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη.